Στοίχη 22.30 ο Παύλος δέσμιουσαν το φρουρίο, συνδιάλεξης μετά του χιλιάρχου. 22. Τον οίκον δέιου δέι έως το σημείο αυτό του λόγου, δεν μπορούσαν όμως να ακούσουν ότι τα έθνη θα απελάμβανον τα προνόμια των Ισραηλιτών. Δι' αυτό όταν είπε ο Παύλος την φράσιν θα σε στείλουν έθνη μακράν, εσήκωσαν τη φωνή του λέγοντες ένα τέτοιο υποκείμενο σήκωσέ το και αφάνισέ το από την υγεία, διότι αυτός δεν θα έπρεπε να ζει. 23. Επειδή δε αυτοί εφώναζαν δυνατά και έριπταν επάνω τα ρούχα των και πετούσαν σκόνηνοι στον αέρα, 24. Διέταξε ο χιλίαρχος να οδηγηθεί ο Παύλος στο στρατόπεδο. Και συγχρόνως, είπε να τον ανακρίνουν χρησιμοποιούντες και μαστίγωσην κατά την ανάκρισην, ώστε να αναγκαστεί ούτως να προβεί ομολογία, από οποίες τα οποία θα εμάνθανεν ο χιλιάρχο την αιτία για την οποία οι Ιουδαίοι εφώναζαν έτσι εναντίον του. 25. Όταν όμως τον έδεσαν με δερμάτενα λουριά και τον ετέντοναν γυμνών επί της ανίδος να τον δείρουν, είπε ο Παύλο προ τον εκατόνταρχον που εστέκετο εκεί, σας επιτρέπετε άρα για να μαστιγώνετε άνθρωπον πολίτην Ρωμαίων και μάλιστα χωρίς ούτος να υποβληθεί προηγουμένως εις δίκοιν και να κριθεί. 26. Όταν δε ο εκατόνταρχος ήκουσε τούτο, επλησίασε και ανέφερεν στον χιλιαρχων χιλίαρχον λέγον «Πρόσεξε τι πρόκειται να κάνει, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». 27. Πλησιάσας δε τότε ο χιλίαρχος είπε εις τον Παύλον. «Λέγε μου, εάν πράγματι, σύ είσαι Ρωμαίος πολίτης». Ο Δε Παύλος είπε, «Ναι». 28. Και ο χιλίαρχος απεκρίθη, εγώ εξόδευσα πολλά χρήματα και απέκτησα το δικαίωμα τούτο του Ρωμαίου πολίτου». Ο Παύλος δε είπεν, «εγώ όμως δεν είμαι μόνον, αλλά και έχω γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης, διότι και ο πατήρ μου ήταν οτιούτος». 29. Αμέσως λοιπόν απεμακρύνθησαν από τον Παύλο εκείνοι που έμελον να τον ανακρίνουν Αλλά και ο Χιλίαρχος εφοβήθη όταν έμαθεν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης Εφοβήθη δε και διότι τον είχε δέσει Τριάντα Την άλλη δε ημέραν ο Χιλίαρχος Επειδή ήθελε να μάθει με τα βεβαιότητο Τι το εκείνο δια το οποίον κατηγορεί το ο Παύλος από τους Ιουδαίους Τον έλυσε από τα σαλίσεις με τα στο δεμένο. Και διέταξε να έλθουν οι αρχιερείς και όλο των συνεδριών των. Και αφού κατέβασαν από το στρατόπεδο των Παύλων, τον έβαλε να σταθεί όρθιο ενώπιον αυτών.